Το συγκρότημα είναι καταλωνικό. Ναι. Καταλωνία. Καταλωνικό είναι. Ναι, να λέγονται. Ε, είναι ένα τραγούδι. Τώρα μόλι είπε ο Μάρξ από κάτω εδώ. Λένε είναι ένα κομμουνιστικό κάπω τραγούδι. Ναι. Το έχουμε παίξει και στο παρελθόν. Έχουν έρθει και στην Ελλάδα σε κάτι φεστιβάλ αυτά τα παιδιά. Εδώ είναι το βίντεο κλειπ. Έχει κάτι κόκκινε σημαίε. Εκεί είναι λίγο μαοϊκή από ό,τι έχω καταλάβει. Γιατί έχουν κάτι κινέζου εργάτε. Ταξισμό Ναι, ρε μου, ό,τι θέλει. Όλοι καλοί είναι. Εντάξει. Έτσι κι αλλιώ που κάμε σε αυτά. Που το γιακάτρο που Άλλε για τον Ντρεσκόφ. Ταμάω, ναι, ναι. Όχι, δεν εννοούσα αυτά. Δεν εννοούσε τον Ντύσημο, να συγγνώμη. Φαντάζομαι ότι το σκέφτεσαι εσύ. Πολλοί κόσμοι θα το σκέφτετε Δεν είναι η αναφορά μόνο στα ρούχα. Καταρχήν ήρθε, επανήλθε. Τι έγινε, πόσοι. ήρθανε, ναι. Η λαρά, δεν έκανες το εμβόλιο. Όλα μαζί το ένα έφερε το άλλο και ξέρει πώ είναι αυτά. Και μετά μετά από Γιατί έλειξε. Το Μπότοξ μου έκανε αλληλεργία τον Μπότοξ. ναι. Ε μετά τα νήματα κάνουν επιρρετό. Τι ήταν αυτά τα ντεμισέ. Τι δηλαδή, ήταν, τον αυτά, νήματα έβαλες. Όχι ε, ανθρακονήματα είναι, για να μην έχουν βάρος. <laughs> τα βοήθεια αεροπλάνα. Και τα ποδήλατα για να είναι ελαφριά. Και τα ποδήλατα. Έβαλα και... τα αρχικά για να μην το καταλαβαίνεις. Μα φαίνεσαι πιο φρέσκος. Είμα προσθέσουμε και βάρος. Όχι και άλλο πόσο. Εντάξει και επειδή τώρα σε ένα μήνα ξεκινάμε και τηλεόραση σε 7 <laughs> Νοέμβρη. νοέμβρη. Ε, θέλει λίγο καιρό Θέλει, να μην φαίνονται, να απορροφηθούν και να μην ναι, φαίνονται ναι, καλά. Δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Γράφουν στο γυαλί άσχημα. Ναι, το ξέρω όλα αυτά. Ε, γενικώ ναι, είμαι κατά το ίδιο. Οι μισέ που έχουν κάνει μπότοξ, κοίτα πώ είναι, φαίνεται από χιλιόμετρα. Έχω κάνει μπότοξ, έχω κάνει, έχω κάνει επέμβαση. Ε, είδα στο νόμα. Είμαι νέα λόγω επέμβαση. Ζήτησα. Σκιά, Φτιάχτηκα στο νόμα στην Καλογρίδη που έχει, που έχει ε, πλαστικοποιηθεί λάσκαρη ε, ναι, έχει, Είναι λίγο γκαλάσκαρι σε λάσκαρη και μαρινέλα. Θέλω να γίνω αυτό. Κοιτάξτε, κοιτάξτε. Τι είναι κατηγορία. Λάσκαρη, Μασμάλκα Λοβρί. Τι είναι κατηγορία μου και λε αυτόν τον τοίχο, θα τον βάψω έτσι. Ναι, σωστό. Ή βλέπει ένα έπιπλο στο ίντερνετ και λε τον επιπλάστατο που κάνουν οι εκπαιδευτέ. Αυτή τη μόρη. Και πια η επιστήμη έχει προχωρήσει πάρα πολύ, ότι θέλει ο πελάτη. Ναι, ναι, όχι, σωστό. Το κάνει. Ξεκινήσαμε με την καταλονία, αλλά είμαστε και με του Ισπανού εμεί. Μην πω ότι είμαστε περισσότερο με του Ισπανού, όχι αυτού που βαράνε του Ραχώη και λειτουργούν έτσι όπω λειτουργούν. Τα πάντα. Ζεσουί Ισπανί. Ζεσουί και Ισπανοί γιατί. Εντάξει, δεν θα πετάξουμε όλη την Ισπανία λόγω Ραχώη και λόγω. Δεν θα πετάξουμε τον Αλμοδόβαρ, δεν θα πετάξουμε τον Λόρκα. Ε, όχι. Δεν θα πετάξουμε την περίφημη γλώσσα, την θαυμάσια αυτή γλώσσα. Ούτε τα πολιτισμό, ούτε τα τσούρο, ούτε τι παέγγιε, ούτε τίποτα. Ούτε το θυμό με λοκοτών, ούτε το θυμό με λοκοτών, να... το θυμό χυμό. <laughs> το χυμό νερά είναι πορτοκαλί. Με λαρά είναι πορτοκαλί, με λοκοτών είναι ροδάκι. Ροδάκι, ναι. Αυτά ποντά. την Ισπανία. Ούτε τη Σεφίλη. <laughs> <laughs> ούτε το Λακουέντα, προ Το λογαριασμό παρακολουθείτε. Τη Σεβίλη δεν την πετάμε έτσι κι αλλιώ. Ούτε το Γουδαλκιβίρ. Νομίζω... Θέλει η αγάπη σου να πάνε αλουστή και δεν έχει που. Δεν έχει που, ναι, να ορίστε. Επειδή να πετάξουμε. Ενώ η Βαρκελόνη δεν έχει ποτάμι. Βαρετή η Βαρκελόνη. Βαρκελόνη. Βαρκελόνη. Δηλαδή αν εξαιρέσει ναι. τα έργα του Γκαουτή Ο τα δεν έχει κάτι παραπάνω. Η Σεβίλη είναι. Κλάσει πιο ψηλά. Είναι πολύ όμορφη πόλη. Πραγματικά και την κάνει όμορφη ο ποταμό ο Γουδαλκιβίρ η Ανδαλουσία είναι αλλιώ. Η Γρανάδα η Ανδαλουσία είναι αλλιώ. Είναι η κανονική Ισπανία. Mm. Επειδή ο Ραχώη λειτουργεί έτσι όπω λειτουργεί και με αυτόν, τον όχι με αυτόν τον πανικό και όλα αυτά που γίνονται εκεί, γιατί το τραβάνει το σκηνί όλοι. Τώρα ο Καταλανό, ο Πουτσδεμόντ, όπω λέγεται, ο ηγέτη αυτό, θα ανακηρύξει τι επόμενε μέρε την ανεξαρτησία. Άντε. Έτσι. <laughs> Πάμε <laughs> να ανακηρύξουμε. Και το έτοιμα ξέρει ποιο είναι. Δεν θα πληρώνουμε άλλο του φτωχού τη Ισπανία. Τέλεια. Ότι εμεί είμαστε πλούσιοι. Ναι. Είναι πολύ ρεαλιστικό κείμενο. Πρέπει να, να αποσυμφορηθούμε κι Επιτέλου και ένα σωστό γιατί τι κάνουμε εμεί. Εννοείσαι εμεί αυτοί. σαν Ευρώπη. Α, σαν να Ευρώπη. μην του φτωχού. Το εσφανίας. ενδιαφέρον είναι αυτό. Τι γκέλ θα κάνει στα ευρωπαϊκά θέματα όλα αυτά. Πολύ αυτό δεν βλέπει. Όλοι η ηγέτε τη Ευρώπη έχουν πάρει δεν, θέση. Δεν, δεν έχει τελειώσει αυτό και τώρα ξεκινάει. Είναι το, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί στο Κόσοβο που ήταν κομμάτι μια χώρα τη Σερβίας, τη Ιουγκοσλαβία και μετά τη Σερβία και είναι όντω. Έχει θέματα εκεί Αμέσως δέχτηκαν την αυτοδιάθεση Την αυτονομία Τα δημοψηφίσματα Εκεί η Ευρώπη δεν είχε να πει τίποτα Τα διοργάνωσε κιόλας ε, Όταν ανοίγεις την πόρτα κάποια στιγμή θα σουρθήκε από αλλού Ούτε για το τόσο ξύλο είχε να πει τίποτα τώρα στην Καταλονία. Δεν, δεν είναι πει. κάτι δεν κόντρα κάτι. στα ευρωπαϊκά δεδομένα αυτό ναι. Το ξύλο Και ο αυταρχισμό και η καταστολή δεν είναι κόντρα Είναι ωραία όλη αυτή η ιδέα της ελευθερίας κάνουμε ό,τι θέλουμε, ψωνίζουμε, καταναλώνουμε είμαστε ελεύθεροι να μπούμε σε όποιο πολυκατάστημα θέλουμε να βγούμε να είναι ανοιχτά 24 ώρες το 24 έχουμε πολλά λεφτά να καταναλώσουμε αλλά άμα ξεφύγεις λίγο από αυτά μέσα στο ρόπαλο Οι και Ισπανή... τα πανίσχυρα ματ τα οργανωμένα Οι μπαλούρδοι Προπηρεσία γιατί έχουν βγάλει κόσμο και κόσμο. Έχουν πετάξει από τα σπίτια Από του... τα σπίτια, με τη βία. Οι πιστιασμοί εκεί δεν γίνονται ηλεκτρονικά, όχι, δεν γίνονται και ηλεκτρονικά. γίνεται λίγο πιο μπρουτάλ. Πιο μπρουτάλ, όπω γίνονται όλα από ό,τι φαίνεται πιο μπρουτάλ. Δεν είναι σαραίοι, εδώ γεννήθηκε ο πολιτισμό. Εδώ τα κάνουμε αλλιώ. Έχουμε ένα πολιτισμό. Βλέπει, ξέρω, μπαίνει online όπου έχασα το σπίτι. Α, κατάρα. Ναι, ναι, ναι. Ξέρω, είναι αλλιώ τώρα. Κάποιο πάτησε εντερ. Αυτό είναι το θέμα. Το πήρε το φαντ. Ωραία, πάμε να κάνουμε deal με το φαντ. Μα αυτό είναι το θέμα. <laughs> όμω αυτό δεν, δεν, δεν, δεν σε κάνει καλύτερο δί. άνθρωπο, δεν σε κάνει να σε κάνει καλύτερου διαπραγματεύσει σου. Αύριο μεθαύριο θα μιλήσει τη δουλειά. Θα σου πει μείωση. Όχι αύξη, θα σε κάνει καλύτερο. επιχειρήματα. Να πώς θα πάει στην αύξηση. Ναι, ναι, ναι. Όλα αυτά είναι για τα δάση. Α και πάλι καλά. Υπάρχει ένα θετικό εδώ στον τόπο, ε, στον τόπο μα. Επειδή χθε είχε 43 χρόνια να η Νέα Δημοκρατία και έγινε μια εκδήλωση στο μενίδη. και μίσω... Α, δεν έκλεισε όμω. Τι δεν έκλεισε. Έκλεισε. Δεν έκλεισε <laughs> αυτό που θέλουμε να κλείσει. Όχι, δεν θα κλείσει και δεν θα κλείσει γιατί θα συμβεί το ακριβώ. Συμβαίνει το ακριβώ αντίθετο όπω θα ακούσουμε τώρα από τον Πρόεδρο. Τη Νέα Δημοκρατία είναι ένα ανοιχτό κόμμα. Κρίστε τα πατσούρια καλά. Κατεβάσκει του κούκκινε. Να μα δει καναμάτι και μα μουτσώνει πόδια και με χέρια. Ένα κόμμα ανοιχτό σε όλου. Φίλε και φίλοι, η Νέα Δημοκρατία είναι η πρώτη, είναι η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα. Έχετε για βρυσούλε λόγοι βουνά. Έχετε για και εσείς σου Και πάνω μας ακουμπούν οι ελπίδες όλων τον Ελλήνων. Είναι το πρώτο κόμμα. Είναι η μεγαλύτερη δύναμη όντως. Ε, θα κλέψω μια Κινέζη και δικιά σου. Ε, από αυτές που λένε ότι όσο περισσότερο χρωστάς τόσο μεγαλύτερος είσαι. Ε, τώρα. Δηλαδή, δεν, δεν μπορεί να, ναι, τώρα. Δεν ναι. Ναι, κατάρχης. Λαϊκιστοί, Αφελές κατά δεύτερον. Α, Ναι, και τρίτο δεν ισχύει. Εδώ. Δεν, έχει... ισχύει. δεν ισχύει. Α, Τι χρωστά. Τα ξεπληρώνει. Α, Έτσι δεν λέει ο. <laughs> αν το λέει ο Άδωρο, ισχύει. Όχι, ο Κυριάκο. Κυρια... Δύο φορέ ισχύει. Εδώ είναι μεγαλύτερη δύναμη. Mm. Αν, αν αυτή η χώρα έχει μεγαλύτερη δύναμη, τη Νέα Δημοκρατία, είναι όντω να πέσει στο Ζάλογο. Βγαίνει, έξω. Αν πει πριν δύο χρόνια είχε μεγαλύτερη δύναμη, το ΣΥΡΙΖΑ. Έπεσε στο Ζάλογο, εντάξει. εντάξει. Βγαίνει έξω, βράζει η κοινωνία. Καταλαβαίνει. Νέα Δημοκρατία που είναι ο Κυριακό να έρθει στο γάμα. Δεν αντέχουμε όλοι. άλλο Κάθε πούντες. δεύτερο βήμα ζαλάδα είναι αυτό. Πότε θα έρθει ο Κυριακό, πότε θα έρθει. Ο Πυρωμένο το κίνημα. Ε, δε Περνάμε δε... καλά τώρα, το λένε όλοι πολύ καλά. Η ναι. ανάπτυξη έρχεται, οι δείκτε πιάνονται. Αλλά να έρθει κι ο άλλο. Ναι, τώρα. Να φέρει κι αυτό ένα μνημόνιο ή το ίδιο μνημόνιο να το συνεχίσει κι ο άλλο όπω πρέπει. Έχουν έρθει αυτοί, έχουν βάλει του δικού όλε στη θέση. Δηλαδή από του χρόνου που θα μα βγάλει ο Τσίπρα, αν πάνε όλα καλά όπω λένε από το μνημόνιο μετά θα υπάρχει κίν Αφού θα έχουμε τελειώσει με τα προηγούμενα. Τα αριστερά θα έχουμε τελειώσει. Α, ε, τώρα αριστερά. ο Κυριάκος δεν φέρει ένα δικό του μνημόνιο. Ε, δε, με το, τι λάθο το... το... να κάνει η πολιτική Θα είναι χωρί μνημόνιο, μνημόνιο. μνημόνιο. Αν γίνει από το χρόνο και μετά εκλογές εκλογέ, χωρί μνημόνιο δεν μπορεί να κυβερνηθεί ο τόπο. Δεν, αν... δεν ξέρουν. Ε. Τι μόνοι του θα πάρουν μια απόφαση. Τι κάνουμε τώρα. Αυξα... Όχι, Αυξάνουμε όχι, όχι, φόρο. Κατεβάζουμε, ανεβάζουμε φόρο. Δεν γίνεται. Είναι και κοντά στην πολιτική του. Τι θα κάνει άλλο. Εγώ χαίρομαι προχωράει το ελληνικό που το Κάσα αποφάσισε πια ότι ένα λόγο μόνο θα είναι κι αν. Εκεί θα υπάρχουν αρχαία κιάν αν που εκεί ήταν να γίνει ένα μολ, λέει, και κάτι σπίτια και όλα αυτά. Ευτυχώ το καζίνο δηλαδή. Δηλαδή θα γίνει. Θα γίνει, μάλλον. Α. Θα, μείνει, θα είναι και τα αρχαία. Επίση δεν δε είναι δάσο, το καταλάβουμε πια δεν έχει δασική περιοχή μέσα, οπότε κάνω. Δεν ξέρω, εγώ δεν έχω δει χαρτί. Όχι, δεν έχω δει το χαρτί. Ούτε, μην, β, μην ούτε λες, βίντεο. Ναι. Ούτε βίντεο, δεν ξέρω. Μπορεί να έχει γίνει εκεί το χρόνια. Σωστό. Έχει Υπάρχει από... άλλο θέμα τώρα ότι δεν πρέπει να είναι πιο ψηλά από την Ακρόπολη, γιατί κόβουν τη θέση στην Ακρόπολη τα κτίρια. Και δεν θα κάνουμε ανοξίστε. Και τι θα κάνουμε πάλι χαμόσπητα. Φαβέλε. Φοβάμαι ότι θα γίνει μια τεράστια φαβέλα. Εγώ θέλω πύργου Ντουμπάι. Αυτού του να είναι. ταιριάζουν και με την περιοχή. Ταιριάζουν με την περιοχή. Το, το, το Άλλο Αλμπατζάρ, αλ, ξέρω εγώ. κάπως να λέγεται. Σωστά. Να έχει άλλο είναι. Ναι, κάτι, δεν ξέρω. Η Ακρόπολη Συνά. να μη χάνετε, είσαι ας πούμε, στο τέτοιο. Αυτή αυτό είναι η Ακρόπολη μα έχει δημιουργήσει πολλά, πολλά προβλήματα. Πολλά, πολλά, πολλά. Λέω να αρχίσουμε τώρα. Μια που είναι, είναι κλειστή και έρχονται οι Κινέζοι και δεν τη βλέπουν. Ω λαό, επειδή μια... είμαστε πολύ ανοιχτοί πια, να συζητήσουμε λίγο αυτό το βράχο στο κέντρο τη πόλη, κάτι να τον αλλάξουμε. Και στο κάτω-κάτω τόση καλώσια. μια γύψω σαν γύρω-γύρω τον να το γίνει κάτι. Κάτι το ένα. Όχι, μόλλο. το ένα, ο δύο, δεύτερο κάτι, ένα θέατρο. Φάλετε μια γη στου να μην δεν τελειώνω. Ένα καφέ μπορεί να γίνει, με θέα. Ένα καφέ. Και αυτά τα μάρμαρα τόσα χρόνια συντήρηση και είναι πάλι μάρμαρα. Πάλιο μάρμαρα. Και κυκτρινισμένα, χαργιασμένα. δεν είναι να απίσω την εφηρέα. Μα μέχρι να τελειώσει ο καθαρισμό ο ένα θέλει να ξεκινήσει ο άλλο καθαρισμό. Δεν έχει νόημα όλο αυτό. Πετάμε λεφτά. Όλα αυτά που τα λέμε εμεί έτσι τώρα για την Ακρόπολη τα είπε ο Τραμπ για το Πορτορίκο. Ah. Χτυπήθηκε το Πορτορίκο εκεί ένα νησί που έχουν από τον Τιφώνα, τον Μαρία, του έχουμε περάσει 5-6 εκεί. Και πάει ο Τραμπ τώρα εκεί και λέει, μα στοιχίζεται πάρα πολλά. Γιατί το θέλουμε, <laughs> και λε, <λέει>, σκεφτείνει άνθρωποι. <laughs> και μετά άρχισε να του πετάει και κάτι χαρτιά υγεία. Γιατί κάνανε διανομή ειδών πρώτη ανάγκη και αυτό το έκανε παιχνίδι. Δεν έχει ξανακάνει, είδε κόσμο Άραξε, από κάτω ναι. και πέταγε τα χαρτιά υγεία. Σαν... Έχουν τον πρόεδρο που πραγματικά του ταιριάζει. Ναι, άλλο κολλόγο χαρτό από εκεί. Κανονικά <laughs> όμω αυτό <laughs> το, το απέδειξε κιόλα. Ο άλλο ήταν μόνο στη θεωρία. Ενώ ο είναι. Τραμπινε... Το θέμα είναι με το ελληνικό ότι θα γίνει επιτέλου το καζίνο για να μην ξενιτεύονται υπουργή. τα Ελληνόπουλα και Μη να, να πηγαίνουν, μην πηγαίνουν και παίζουν στο Λονδίνο. Γιατί λέμε για την παιδεία, ναι, σωστά, ότι δεν πρέπει να πληρώνουμε έξω συνάλλαγμα, να είναι εδώ τα πανεπιστήμια, αλλά όμω και τα καζίνο. <χει> δεν μπορεί να πηγαίνει ο καμένο να πληρώνει στο, στο Λονδίνο, γιατί να πάνε τα λεφτά στου Άγγλου. Και να τα σκάνδαλα. είναι και στο Brexit. Ναι. Σκάνδαλο δεν υπάρχει. Θα πει κανεί να γιατί... παίξει το ελληνικό, ούτε θα Στηρίζει Όχι. την επένδυση. Στηρίζει την επένδυση. Η Εγώ σου λέω: Το καζίνο θα είναι το πρώτο κτίριο που θα γίνει. Κάνα χρόνο πρέπει να το έχουμε. Επιβάλλεται ώστε να σταματήσει αυτή η αιμορραγία των Ελλήνων που πάνε έξω και παίζουν τα Και το τα... brain drain των τσοκατσοκαθόρων. Κάποια στιγμή πρέπει να σταματήσει. Αυτά θα χάσουμε με του λογομούρδε. Ο Καμένος προχθές είχε πει ότι πλήρωσε με κάρτα. Βγαίνει το ξενοδοχείο, λέει: ήταν με μετρητά. Προχθές στη Βουλή λέει: Πλήρωσα και με κάρτα και με μετρητά. Τι είπα στη Βουλή για να τελειώνουμε αυτήν την ιστορία. Ότι χρησιμοποίησα την ίδια κάρτα που είχα χρησιμοποιήσει στην περίφημη αγωγή που πλήρωσε ο Παπαχρήστο και κατέθεσα στο Booking την κράτηση του ξενοδοχείου με τον αριθμό τη κάρτα και το ποσό του συνόλου. Και αν συνεχεία πλήρωσα από την τσέπη μου. Διαβάστε τα πρακτικά. Κατέθεσα και την... το κλείσιμο του δωματίου που δέσμευσε το ποσό στην κάρτα. Δηλαδή χρέωσα την κάρτα μου και πλήρωσα την τσέπη μου. Δείτε τα πρακτικά. Και αυτό που κατέδεσε, θα δείτε. Ότι είναι η δέσμευση τη κάρτα μου που έκλεισα ιδιωτικό και όχι το δημόσιο να πληρώσει από την τσέπη μου, δεσμεύοντα το ποσό ένα δωμάτιο, να μείνω με τη γυναίκα μου, και εν συνεχεία είπα πλήρωσα από την τσέπη μου. Όπου το ποσό αυτό αποδεσμεύτηκε από την κάρτα και το πήρα από τα μετρητά. Α, αυτά τα είπε χτες, Γιατί το θέμα επανήλθε στη Βουλή. Μέρο μου κάνει εντύπωση το δωμάτιο. Εγώ δεν θα ήμουν ποτέ σε δωμάτιο. Σουήτα τουλάχιστον, έλεο. Ε, δεν το λέει τώρα. Μέσω και να μείνει σε, σε σουήτα το λε. Μέσο μπουκινγκ, κοντζάμιο υπουργό. Δηλαδή δει το πιο φτηνό. Τι είναι αυτά, Α, τι μιζέρια είναι αυτά. Δεν του κλείσει η κάτι. Όχι, από άκουσε, του έδωσε μόνο το αυτοκίνητο τη Τζάκορα για την Μπάρμπι. Όλα τα άλλα τα πλήρω. Αυτά τα είπε χθε. Είπε και με κάρτα και με μετρητά. Πρόχτερ... Ποιον το φέρει τώρα. Κανένα. Ποιο είναι το θέμα. Μου αρέσει με με μετρητά. Όχι, το ε, ε, τες, τες, τι ισχύει. Το, το ακού Τι μας νοιάζει. Ναι. Α, δεν μα νοιάζει. Ε, τώρα μα νοιάζει, <laughs> νοιάζει Τι μα νοιάζει Τον Ανέλη. Τον στηρίζουμε. Δεν μα νοιάζει τι κάνει ένα υπουργό. Α κάνει τι θέλει. Δηλαδή α, α. αυτό είναι το χειρότερο που έχει κάνει καμένο στη χώρα. Όχι, δεν βάλαμε τίτλο. Α ακούσουμε το χειρότερο που έχει κάνει καμένο στη χώρα. Πάμε στο δέκατο χειρότερο. το θέμα τώρα. Που, που βλέπει κάτι παλαβό και δεν βλέπει τη σωστή δικαιολόγηση Χαζω, το θέμα μου είναι ότι Θαναστός, το να μην χαρεί κάποιος βγει και ο Άδωνης λέει πως πλήρωσε μετρητά ε, ξέρουμε ότι υπάρχει σε εγγερμένο όριο να βγάλεις λεφτά έξω, Δηλαδή με 3.000 τι ακριβώς γίνεται, τι, ποιο όριο, ποιο, ποιος το λέει αυτό τότε. μπορείς να βγάλεις το εξωτερικό μέχρι να έχεις μετρητά και δέκα μπορείς να βγάλεις δεν να έχω 10. πια καταρχήν capital. Βγάζει 1500-1600 ευρώ το μήνα. δεν βγάζεις. Τι λέει ο Σιριτζέο. <laughs> μα δεν βγάζει 1600 ευρώ το μήνα Όχι, που θέλει. Όχι, στα λόγια είναι αυτό. Τι στα λόγια, παιδί, μιشχύει ο 1ο Σεπτέμβρη. Τι έχει γίνει, έχει βγάλει. Βγάζει 1600 ευρώ το Ρε, μήνα. Έτσι, μια βαλίτσα παίρνει και 10.000 και έχει Από δεύτε μια δεύτερη κάρτα, να το 3.000. Το θέμα είναι, δεν, δεν μα νοιάζει τι έγινε. Μα νοιάζει δηλαδή. Δεν ξέρουμε ακριβώ. Τι λέγεται. Ακούσαμε εδώ τον Υπουργό, χτε είπε κάρτα και μετρητά. Την προηγούμενη εβδομάδα στη Βουλή είπε μόνο μετρητά. Πήγα λοιπόν στο Λονδίνο σε επίσημο ταξίδι, δεν διέμεινα στο ξενοδοχείο στο οποίο είχα κλείσει από την αρχή, γιατί από κάτω ήταν δύο συγκεκριμένα πρόσωπα οι οποίοι κάνανε αυτή τη δουλειά και με τοπίζει πείσαν μου. Έκλεισα το και το πλήρωσα με την κάρτα μου, το οποίο το καταθέτω ήθελα το δύο κύριο Γεωργιάδες. Το πλήρωσα με την κάρτα μου, εδώ και η κάρτα μου, να τη δείτε όλοι. Κάρτα, κάρτα, όχι μετρητά. Την προηγούμενη εβδομάδα είπε μόνο κάρτα. Δεν μα είπαν. Δεν ξέρω ποιε τραπέζε στηρίζουν. Χθε είπε και κάρτα και μετρητά. Χθε είπε ότι έκλεισε ένα ξενοδοχείο με το booking και πλήρωσε. Εδώ τώρα προχθέ είπε ότι πήγε σε ένα ξενοδοχείο που προφανώ το είχε κλείσει, αλλά επειδή ήταν από κάτω η φωτογράφη, άλλαξε ξενοδοχείο. Να. Ποιο ξενοδοχείο πλήρωσε με booking, πιο με μετρητά, πιο με και κάρτα. Και πόσα αστέρια ήταν. Αυτά Μα τώρα αλήθεια συζητάμε τώρα την αξιοπιστία του καμένου. Φαίνεται πολύ παράλογο ότι ο καμένο μπορεί να είπε Εντάξει. Εντί... Πόπο! Εξεπλάγει. Να Επειδή με το καλημέρα κάποιο είναι αφαιρέγγυο ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο μπορεί να είναι. Ό,τι δε, δεν θα στεκόμαστε σε κάθε... να στεκόμαστε. Αλλά μου πολύ κάθε, κάθε φορά που αποδεικνύει. Ο καμένος αυτό. είναι ψέμα ορισμού, Το βλέπει. Και λε, αυτό ο άνθρωπο δίνεται G.I. Joe για να πάει να δει το Υπουργείο του. Και δίνεται G.I. Joe. Όλο το υπό... δεν είναι υπόλοιπο. Δεν είναι επόμενο. Αν υπάρχει χώρα Θα μπορούσε να έχει τηθεί και μπάρμπι, επειδή το, το πρόσταζε η συνθήκη. Γιατί πήρε την κούκλα, νομό. Για να μην δει ότι μπήκε. Γιατί πήρε την κούκλα, Για να ξεσηκώσει. Δεν ξέρω. Θα ξεσηκώσει κοστούμια. Δεν ξέρω. Εμένα δεν με ταράζει τίποτα σε σχέση με τον κανόνα μετά από όλα αυτά. Σου λέω είναι GH ο άνθρωπο. Δίνεται, πυροβόλαγε χθε. Κάτι είδα, μου σε μια φωτογραφία. Ναι, ναι. Έκανε. Τι σε εκπλήσει μετά από αυτό. Δεν με εκπλήσει. Εμένα ποτέ. μου φαίνονται όλα πολύ φυσιολογικά. Εγώ ah, θέλω πολύ da. περισσότερα τέτοια. Mm. Για το εφέ τη χώρα και τα Όχι, oh, το εφέ δικό μα, εδώ Το δικό μα. Αυτό εννοώ, Το δικό μα. Τουλάχιστον προσφέρουν εσά ψυχαγωγία. Τουλάχιστον να μην είναι και τόσο συγκρατημένοι κάποιοι, α πούμε, γιατί κάνει τώρα το κορυφαίο ένα από τα κορυφαίο ο καμένο και μαζεύονται οι άλλοι. Να μην προκαλέσουμε. Ωραίε είναι οι απαντήσει των Σιριζέων. Τι που βγαίνουν και λένε είναι προσωπικό του ελεύθερο χρόνο. Είχε λέει 20 λεπτά, 25 λεπτά, τι μα νοιάζει τι έκανε. Το έχουν πει δύο αυτό. Ο Καρακώστα και ο Ζαχαριάδη, τα ακούγαμε χθε. Τι να πούνε κι τι, τι να πούνε, Να βρούμε κάτι άλλο ε, να, ε, πούνε αυτό πούνε τον να πούνε. ήταν ελεύθερο χρόνο. Ήταν η Καρακώστα και ο Ζαχαριάδη. Ο Ζαχαριάδη, ναι, προφανώ. Μέχρι εκεί πάει. Εναι, μου πιάσει τον πρωθυπουργό του 150 χιλιάδε. Έχει που διαλέξει δηρίζουν. αγάπημα αυτού του Το ξέρω, ναι, αλλά. Αυτούς θέλει. Επειδή με το καλημέρα όλη αυτή ήταν ζαβή, δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να λέμε κάθε μέρα ότι είναι ζαβή, να μην το θυμόμαστε τουλάχιστον. Όχι, το θυμόμαστε, ναι, και αλλά... αυτό κάνουμε, το θυμόμαστε. Αυτή είναι. Για πολλοί κόσμο όλα αυτά είναι πολύ φυσιολογικά. Πάρα πολύ φυσιολογικά. Ναι. Ο Ζαχαριάδη λέει είναι σαν να παίζει μπάσκετ. Απαιλτησία. Λέει, Γιατί όταν παίζει μπάσκετ 20 λεπτά πα και παίζει μπάσκετ δεν ασχολείται με αυτό και ασχολείται που πήγε στο καζίνο. Είναι ίδιο ο τζόγος με τον μπάσκετ. Εμένα το λε, στο πε το. Θέλω να πω καταργείται και λογική Κανεί δεν του μιλάει, αλλά λέμε. Το καλό είναι. Υπάρχουν και καλά στον τόπο. Τι άλλο. Ο Τζανακόπουλο έδωσε χτε. Είναι ε, καλό. Έκανε αυτό. την ενημέρωση από μόνο του, ναι. Είναι καλό Τζανακόπουλος Με το καλημέρα. Γεια σα, Τζανακόπουλο. Α, πάρα πολύ καλό. Ελάχιστο. <laughs> Τώρα με το ζωτώ. Ο Τζανακόπουλο, λοιπόν, στην ενημέρωση των πολιτικών Α, συντακτών. Ναι. Γιατί πρέπει να ενημερώνονται οι πολιτικοί συντάκτε. Από τον Τζανακόπουλο. Και μέσω αυτών ελληνικό λαό. Τρει Κανονικά όμω. Είπε ότι πάνε όλα πάρα πολύ καλά. Ε. Ανέλπιστα καλά. Και περιέγραψε ότι θα πάνε και καλύτερα και το 2017 και το 2018 και καλά, τα προηγούμενα για, δύο χρόνια. Είναι αυτό ενημέρωση που το ξέραμε. Όχι, είναι καλό να το λέμε που και πού και πού. Να το θυμόμαστε. Να το Έτσι λοιπόν μα τα θύμισε ο Τζανακόπουλο. Με βάση το σχέδιο του προπολογισμού, το 2017 θα είναι η τρίτη συνεχόμενη χρονιά που η Ελλάδα επιτυγχάνει και υπερβαίνει τους του στόχου του προγράμματο δημοσιονομική προσαρμογή. Ενώ παράλληλα αναμένεται η επίτευξη του δημοσιονομικού στόχου και για το 2018. Συγκεκριμένα. Το μαλλι για το τη γάρε το λαγό, Βάλε τα υπαρχοντά μου σε Επίσης. φτιάξε με, με ματσακόνι, Κινάξε μου τη σκουριά. Και ξανίσε από το καλνάγιο, Teatro Mintiendo Que bien te queda El papel Después de todo Parece Que esa es Tu forma de ser Υπάρχει και αυτή η Ισπανία, η καλή Ισπανία εδώ, από ταινία του Αλμοδόβαρ, η οποία δεν είναι άσχετη με τη συζήτηση που θα κάνουμε. Όχι, γιατί η ταινία είναι τα γυναίκε στα πρόθυρα νευρική κρίση. Είναι μια κλασική ταινία. Μην πω ότι πολλοί Έλληνε από εκεί τον μάθαμε τον Αλμοδόβαρ. Να, από αυτή μπορούσε. την ταινία. Ε, και θα πάμε και στον Ευαγγελισμό με την ε, ευκαιρία. Α, Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πρόεδρο των εργαζομένων εκεί, τον γιατρό, τον Ηλία Σιώρα. Καλό μεσημέρι. Γεια σας, καλό μεσημέρι και ευχαριστούμε για τη φιλοξενία για ακόμα μια φορά. Η φιλοξενία γίνεται για το ψυχιατρικό τμήμα του νοσοκομείου. Α, που... εκεί δένει <laughs> τα Εκεί δένει <laughs> με την ταινία και το, τη μουσική. Μάλιστα. Ε, και ε, μάθαμε ότι γίνονται διάφορα παλαβά, εντελώς ελληνοφρενικά, σε έναν τομέα της υγείας που είναι πολύ ιδιαίτερος. Καταλαβαίνει Μάξε. ο καθένα το ψυχιατρικό. Ναι. Θα μα δώσετε μια εικόνα που βρίσκεται στο νοσοκομείο και τι ακριβώ συμβαίνει. Κοιτάξτε, ξέρουμε όλοι ότι η εκπομπή σα είναι χιουμοριστική. Ναι. Εν Αλλά αυτά που θα πούμε δεν είναι καθόλου για χιούμορ. Είναι πραγματικά μια τραγική κατάσταση. Αυτό που μπορώ να πω καταρχήν είναι ότι η κατάσταση στην ψυχιατρική του Ευαγγελισμού, του Αττικού Νοσοκομείου και όλων των νοσοκομείων, θα κανεί, εκφράζει κατά κανόνα. Ας χρησιμοποιήσω και εγώ την παρεμφερή λέξη μια σχιζοφρένεια τις πολλής που ασκείται διαχρονικά. Στα πλαίσια της λεγόμενης ψυχιατρικής μεταρρύθμισης, η οποία η ψυχιατρική μεταρρύθμιση ξεκίνησε με τη λεγόμενη αποασυλοποίηση από τις αρχές του 2000 ναι, ναι, ναι. και ενισχύθηκε αρχικά από την τότε Ευρωπαϊκή Ένωση και καταλήγει τελικά σε μια διαλυτική πολιτική και στα πλαίσια τη σημερινή κατάσταση που μιλάμε. Να το πούμε με παράδειγμα, με εικόνα, τι γίνεται παράδειγμα. στο νοσοκομείο το μεγαλύτερο τη Αθήνα, στον Ευαγγελισμό. Να σα μια συγκεντρωτική εικόνα. Ναι, για να δηλαδή, καταλάβει και ο κόσμο τι ακριβώ συμβαίνει. Ότι υπάρχουν στις, στα δημόσια νοσοκομεία ψυχιατρικέ κλινικέ που έχουν δυνατότητα περίπου 190 κλινών και υπάρχουν δύο ψυχιατρικά νοσοκομεία στο Λεκανοπέδιο, το ψυχιατρικό νοσοκομείο Αθηνών, το Ψήνιά, το Δαφνί το λεγόμενο και το Δρομοκαίτιο που έχουν. Συνολικά άθροισμα γύρω στα 500-550 κρεβάτια, σύνολο, όλες μαζί οι κλινικέ και τα ψυχιατρικά νοσοκομεία. Αυτές λοιπόν οι κλίνε έχουν πληρότητα 140%. Ναι, δηλαδή, δηλαδή μονίμος, στον Ευαγγελισμό, πόσοι και πόσοι είναι. Στον Ευαγγελισμό, χωράνε 20 ασθενεί, σύμφωνα με τον οργανισμό ναι. και έχουμε μονίμω 45-50-52. Δηλαδή σε δωμάτια, σε κλίνες, δωμάτια κρεβάτια 20, για σε 20, είναι 20 είναι 45. 20. Η άλλη, η άλλη, και άλλοι 25-30 είναι... Θα πει το... κάποιος που μας ακούει, πιαδρό. αυτό γίνεται και στι άλλες κλινικέ βάζουν ναι. ένα ράτσο στο διάδρομο. Εδώ έχουμε να κάνουμε με ψυχική νόσο έχουμε και δεν είναι εύκολο να συνεπάρχουν όλοι οι ασθενείς στον ίδιο χώρο αν δεν έχουν αυτά που πρέπει. Ακόμα και ε, με ομοιότητα να είναι οι ασθενεί σε οποιαδήποτε κλινική και να πα δεν έχουν παρόμοιο πρόβλημα. Δεν μπορεί σε ένα χώρο που από τον οργανισμό του νοσοκομείου, από τι διεθνεί στάνταρ κτλ. Προ, προβλέπεται να είναι 20 κλίνε και να έχει 50 αρρώστου. Και μάλιστα διαφορετική ποιότητα. Να έχει ασθενεί ψυχικά πάσχοντε που είναι σε κάποια σχετική διέκερση, άλλοι να είναι σε καταστολή, mm. να είναι λίγο το προσωπικό, να είναι ένα χώρο που θυμίζει α πούμε. Το έχω πει και παλιότερα, όχι μόνο εγώ και το σωματείο μα που θυμίζει Σταύλο. Είναι mm. μια απαράδεκτη κατάσταση. Σε ποιον όροφο βρίσκεται η δική σα. Στον ένα το όροφο mm. είναι και μια διεθνή πρωτοτυπία αυτό, αν θέλετε. Δηλαδή, στον ένα το όροφο ψυχιατρική κλινική. Ε, με την να... έννοια ότι πρέπει να έχει προάβλιο για να Α, βγαίνει να πατάει Αφριβώς. κάπου στη γη να ο ασθενή. Προ... Αν υπάρχει προάβλιος χώρο, να βγαίνει έξω, να ξεσκάει, να ναι. έχει μια αίσθηση του φυσικού περιβάλλοντο. Εκεί είναι εγκλωβισμένο κυριολεκτικά. Ναι. Δεν είναι μόνο ο αριθμός, είναι η ποιότητα, η διαφορετική βαρύτητας θα έλεγε κανείς περιστατικά και είναι και το γεγονός ότι από ένα σημείο και μετά και ειδικά από το, 2000, από το 1999 που είχαμε καταστροφή του ψυχιατρικού νοσοκομείου στο Δαφνί από τότε... Άρχισαν να νοσηλεύονται και οι εισαγγελικέ εντολές, ακούσιε δηλαδή νοσηλίε. Νοση, μέχρι τότε υπήρχαν ακούσιες νοσηλίε με τη συνένεση του ασθενού και των συγγενών. Τώρα υπάρχουν και ακούσιες νοσηλίε, οι λεγόμενε εισαγγελικέ εντολέ. Καταλαβαίνετε ότι αυτοί οι συνανθρωποί μα, για να φτάσουν να γίνουν εισαγγελικέ εντολέ, πάει να πει ότι είναι η κατάστασή του επικίνδυνη πρώτα απ' όλα για τον εαυτό του. Έχουν συμβεί περιστατικά λόγω της, του μεγάλου αρχήνου των ασθενών μέχρι και δύο θανάτους είχαμε μάλιστα ο ένας ήταν με συμπλοκή μεταξύ δύο ασθενών ο δεύτερος οφειλόταν σε κάποια πυρκαγιά που ξέσπασε το 2010 στο χώρο της απομόνωσης εκεί μετά από πολλή διαδικασίε διαδικασίες δικαστηρίων και τα λοιπά την πλήρωση, ο υπεύθυνος οδοσυλλευτής της Βάρδιας άδικη απόφαση κατά τη γνώμη μα τη στιγμή που έπρεπε να φροντίσει όλα των ασθενών, δηλαδή τις εισόδους, τις εξόδους, το φαγητό του, τη νοσηλεία, ε, τα πάντα και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση δεν μπορεί να συνεχιστεί. Ε, αυτό το οποίο βλέπουμε είναι ότι έχουν καταργηθεί ή υπολειτουργούν τα έξι από τα εννέα συνολικά ψυχιατρικά νοσοκομεία σε όλη την Ελλάδα Δηλαδή έχουν κλείσει από, λόγω τη ευρωπαϊκή οδηγία, δηλαδή δήθεν με την αποασυλοποίηση την, που, που, που αρκετοί. Βρήκαν ευκαιρία, τα κλείσανε. Τα κλείσανε και ότι δήθεν θα αναπτυχθεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία και εκεί μπήκανε διάφορε ΜΚΟ, φάγανε τα λεφτά. Πρωτοβάθμια φροντίδα υγεία δεν υπάρχει, χρηματοδότηση δεν υπάρχει. Και αυτό το οποίο μα καλεί το Υπουργείο τώρα είναι απλώ να, να, να αλλάξουμε τον τρόπο εφημέρευση. Δηλαδή εκεί που είχαμε. Ε, ξέρω εγώ, 45 ράτζ, ε, 30 ράτζα στον κατασκευασμό να έχουμε 46 και εκεί που είχε το αττικό 16 ράτζα να έχει 20. Αυξάνουμε τα ράτζα δηλαδή. <laughs> ναι, ακριβώ μία αυξομείωση των ράτζων. Μήπω γίνει και σε... πτέρυγα ράτζων από εδώ και πέρα, κάπου εκεί. Ε... Ένα διάδρομο να εγγενιαστεί ω πτέρυγα με... ράτζων. Ένα διάδρομο με ράτζα, ακριβώ. Να κόψει την κορδέλα ο Πολάκη, να περάσουν, να γίνει κανονικά. Και μεταξύ έχουμε. Με αυτό το σχέδιο τη της νέα εκμέρεση, έχουμε προβλήματα. Παραδείγματο χάρη, οι εγκαιλιικέ συντολέ για να συνοσιλευθούν στο ατικό νοσοκομείο, δεν έχει το κατάλληλο προσωπικό, δεν έχει το κατάλληλο χώρου ή την απομόνωση κτλ. Και, και του βάζει από σήμερα και από ό,τι γνωρίζω σήμερα έχουν και κινητοποίηση στο ατικό νοσοκομείο για το σκοπό αυτό. Μπορείτε και εκεί να απευθυνθείτε, να μάθετε συνολικά πώ είναι η κατάσταση. Πάντω. Οι ψυχικέ πατήσει λόγω τη καπιταλιστική κρίση. Έχουν αυξηθεί, ναι. όπως έχει αυξηθεί και συνολικά η νοσηρότητα σε ορισμένε παθήσεις, όπως η υπέρταση, όπως τα καρδιαγιακά νοσήματα, έχουν αυξηθεί οι αυτοκτονίες και το ξέρουν όλοι. Ναι. Και έχουν αυξηθεί οι ψυχικά πάσχοντες, λόγω του άγχους, λόγω της ανεργίας, λόγω του στρες της οικονομικής δυσπραγίας που υπάρχει. Αυτοί οι συνάνθρωποι μα που χρειάζονται κάποια βοήθεια, ειδική βοήθεια, που θα νοσηλευτούν. Η, η λεγόμενη ψυχιατρική ξενώνε, οι οποίοι είναι για την αποθεραπεία ή για κάποια περιστατικά που δεν χρειάζεται νοσοκομείο αυτή η ψυχιατρική ξενώνεση είναι ελάχιστη στο λεκανοπέδιο καταφθάνουν από όλη την Ελλάδα διότι οι ψυχιατρικές δομές στην επαρχία είναι απογυμνομένες Πού θα πάει αυτή η κατάσταση με πληρότητα το ξαναλέω αν έχουμε 500 κλίνες κάθε μέρα προς διάθεση ναι. η πληρότητα είναι Εφ... Εσείς πού τους βάζετε τους διπλάσιους που έχετε στον Ευαγγελισμό Στο διάδρομο Στο διάδρομο ψυχικά άρρωστο είναι στο διάδρομο Στο διάδρομο όπως γίνεται και σε άλλες κλινικές Αλλά στις άλλες κλινικές η... Αν είναι και... σε διέγερση, αν είναι κατεσταλμένος είναι ε, στο εμάς, διάδρομο Είναι ένα πρόβλημα, δεν υπάρχει και ειδικός χώρος για πολύ διαγερμένου μας ή δεν υπάρχει και το αριθμητικά εννοώ το προσωπικό για να μπορέσει να τους κουμαντάρει εντός εισαγωγικών αυτούς τους ασθενείς. Ε, οι παραστάσεις μας, οι διαμαρτυρίες μας κτλ και μέχρι και διμινητήρια αναφορά σκοπεύουμε να κάνουμε τώρα προς, προς τη δικαιοσύνη να παρθούν μέτρα του υπεύθυνους. Δεν μπορεί δηλαδή από το 2000 μέχρι τώρα να έχουμε 20 κλίνες δυνατότητα για 20 ασθενείς και να νοσηλεύονται μονή μονίμους 45 ή 50. Ναι. Είναι αδύνατον. Και πόσα διαβήματα δεν έχουμε κάνει. Και εν και το προσωπικό της ψυχιατρικής και το σωματείο και συγκεντρώσεις και συγκεντρώσεις για την και καταδίκη ενός συναδέλφου. Και επισημάνσει μέσα από τον ημερήσιο ηλεκτρονικό τύπο, από τα ραδιόφωνα όπω με τώρα. Είναι μια πραγματικά τραγική κατάσταση. Δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το πράγμα. Είναι, είναι μια αθλειότητα που δεν μπορεί να την περιγράψει η του ανθρώπου ούτε και με φωτογραφίε ούτε και με τα λόγια. Αν δεν τη δει με τα μάτια του, και πολύ περισσότερο αυτοί οι ασθενεί που οσιλεύονται και οι συγγενεί που έρχονται να του δουν. Τη mm -hmm. βλέπουν την αθλειότητα, yeah, αμφισβητείτε yeah, δικαίω. Μάλιστα. Και εμείς ε, ο μόνος τρόπος που έχουμε είναι να, να ευαισθητοποιήσουμε την κοινή γνώμη, να ευαισθητοποιήσουμε και την πολιτεία και τη δικαιοσύνη και τους υπουργού και όλους τους αρμόδιους. Δώστε χρήματα για τη δημόσια υγεία, δώστε χρήματα για τις ψυχιατρικές δομές, ανοίξτε τις δομές που έκλεισαν τα μνημόνια. Τώρα που έρχεται και η ανάπτυξη, γιατί ακούγαν πριν το ανακόπλο που, που μα έλεγε ναι. ότι έρχεται η ανάπτυξη. Ναι. Μάλιστα, αν τα δείτε εσεί το... να μα πάρετε τηλέφωνο να μα τα πείτε, επειδή είστε και κάθε μέρα και στο νοσοκομείο, αν δείτε την ανάπτυξη να μεταφράζετε σε υγεία, σε καλύτερε τη υγεία. Κοιτάξτε, για να μην το επεκτείνο λίγο, είδα το προσχέδιο, μάλλον να το επεκτείνο λίγο. Είδα με το προσχέδιο του προπολογισμού που προβλέπεται. Ναι, ναι 450, καταλαβαίνει και... ο καθένα. Γιβργότερα για τη δημόσια υγεία για την επιχειρηματοδότηση. Επειδή έρχεται η ανάπτυξη. Αυτό ακριβώ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και εν πάση περιπτώσει βαρά με καμπανάκι για το θέμα αυτό, είναι ανθρώπινες ψυχές, δεν είναι σακιά. Νούμερα, είναι... και νούμερα όπως τα βλέπουν οι Και νούμερα οι όπως α πούμε κάποιοι, είτε τα θέλουν είτε όχι, έτσι καταλήγουν να είναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εμείς ευχαριστούμε για Ό,τι άλλο είναι, και εδώ αν είμαστε. Αν μπορούσατε να κάνετε και μία, ας το πούμε, κατά Περιοδία ή βιοφωνική Εμπάς περιτώσεις σε άλλα νοσοκομεία Όπως στο Αττικό Όπως στο Δαφνή Στο, στο, στο Γεννηματά Όπου υπάρχουν ψυχιατρικές κλινικές Θα δείτε ότι η κατάσταση είναι ίδια και Ω, δεν, υπάρχει δεν μπορεί διεκτοδο, να είναι σε ένα, ένα καλό και σταλάσσιμο Από τον αγώνα μας Εγώ αυτό πιστεύω Πέρα τον αγώνα την καταγγελία και τη διεκδίκηση Δεν υπάρχει άλλη λύση Δεν καταλαβαίνουν Χριστό να το πω έτσι απλά και λαϊκά ναι, ναι. Το, Νομίζω αυτό το πιστεύουμε όλοι και το βλέπουμε όλοι Ευχαριστούμε πάρα πολύ Καλά κουράγια σε αυτή την προσπάθεια σε αυτό τον αγώνα Καλή συνέχεια ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε. Γεια ευχαριστούμε Γεια σας, γεια σας Ο Ηλίας Χιώρας Πρόεδρος των εργαζομένων και γιατρός Καρδιολόγος στον Ευαγγελισμό Για αυτά τα ωραία που συμβαίνουν εκεί Έχουμε και ανακοινώσεις Ανακοίνωση Αν. Ανακοίνω <laughs> Το taxi δεν τι να ξεχάσαμε, Δεν ξεχάσαντε. Όχι, δεν είναι τέτοια λέει, που, Για την Uber, Εδώ, Για όλα αυτά Τι πρόβλημα τα... έχουν με το νόμο του Χατζηδάκη, πια ένα καλό νόμο έκανε. Πιο Από τότε έχει ξεκίνησε. Ναι, δεν, δεν πέρασε νομίζω, με το ραγούσιο. μετά και τώρα έρχεται ο ΣΥΡΙΖΑ. Τα ταξί του Κουκουέ, οι ταξιτζίδε που είναι Κουκουέ, είναι έχουν ενημέρωση. Ναι, όχι, είναι κίτρινα <laughs> και αυτά. <laughs> και αυτά, αυτά, ναι. Θα μπορούσαν να ήταν κόκκινα, θα ήταν καλύτερο, τέλο πάντων. Ε, κάνουν μια ενημέρωση για, όλο αυτό, για το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα mm. για να παρουσιάσουν τι θέσει του Κουκουέ προ του συναδέλφου του ταξιτζίδε. Θα γίνει την Κυριακή 11 η ώρα στο κολονόγιο Ανίνων 6 και Πέτρα. Εκεί που κάνουν και διάφορε εκδηλώσει. Όποιο θέλει από του ταξιτζίδε να μάθει τι θέσει. Του κουκουέ και τη παράταξη του κουκουέ στους ταξιτζίτε. Μα πήραν τηλέφωνο, το λέμε αυτό. Και ένα δεύτερο, το μετά τη Βάρκιζα, το θεατρικό, πέρυσι που το είχαμε παρουσιάσει, ξεκινάει αύριο. Πώ έχουμε σήμερα, 5, 5. Ναι, 6. αύριο. 6-6 Οκτωβρίου. Παρασκευό Σάββατο θα παίζει. Τώρα ε, ξεκινάει αύριο πάλι. Ξαναδεί, πρέπει να τα δω όλα αυτά. Α, γιατί ξέρει τα δελτία τύπου. Α, Α, όχι. Παρασκευή, 6 Οκτωβρίου και κάθε Παρασκευή και Σάββατο στι 9.30 αμέσω. Να, κοιτάχνουμε μπολτ. Τα γράμματα πήγαινα να κατηγορήσω τα δελτία τύπου mm. Αλλά είναι με μπολτ για να τα βλέπουν και στραβεί όπως εγώ Λοιπόν ε, επειδή είχε ξεκινήσει πέρυσι ε, Και είναι του Μίρονα Αδαμίδη Και τα λοιπά Εμείς μπαίνουμε και χορηγή επικοινωνία Σε άλλο θεατρικό Σιγά σιγά την άλλη εβδομάδα. Στον Άρη Στον Η Άρη. Σοφία Αδαμίδου έχει γράψει εκεί τον Άρη Άρης Βελουχιώτης ένας ωραίος μονόλογος από ό,τι μαθαίνω Με έναν που είναι ίδιος ο Άρης. Αντάρτης με τα μουσιακή κτλ. Βελουχιώτη το λεμάρι, δεν μπαίνουν σας Ξέρω εγώ πό... το μυαλό όχι, του καθένα. Το σάλτ δεν πήγαινε ποτέ. Αλλά αυτό, γι' αυτό θα πούμε την άλλη Εβδομάδα. Είμαστε χορηγή ε, Εδώ ε, ε, ε, γιατί δεν πήγαμε χορηγή επικοινωνία με την πάρτιση. Μήπω έχουμε μπει και εδώ και δεν το ξέρω, κάτι μου να δεν θυμάμαι. Νομίζω όχι, μόνο για το άλλο πρέπει να είμαστε, να το στη φωτιά. λίγο, θα πληρώνουμε τα Ε, το θέμα είναι ότι δεν το περίμεναν. Δεν το πιο. Τι πιο. ο πιο. το λέει αυτό. Δεν το περίμεναν. Υπήρξε ένα εκβιασμό και μια επιβολή ενό σκληρού μνημονίου. Κάναμε εκλογέ. Δεν το περιμέναμε ότι έτσι θα είναι. Επαναλαμβάνω. Κάναμε εκλογέ. Δεν το, το περιμέναμε ότι έτσι θα είναι. Εσεί προσωπικά. Όχι. Όχι. Δεν το περιμέναμε. Και με την δημοσιογραφική σας Δεν το περιμέναμε. Τε... Πώ δεν το περιμένατε Δεν περιμέναμε ότι η Ευρώπη. Δεν να σα πούνε. Καλώ του. Και ασκήσουν τώρα το μνημόνιο Τώρα πια γνωρίζουμε. Η Ευρώπη. Ναι, πώς αλλά και ο κόσμος και περίμενε κάτι άλλο όπως σας αλλά όμως. Αλλά βεβαίως και περίμενε και γι' αυτό κάναμε εκλογές το Σεπτέμβριο και λέμε αυτά τα πράγματα έχουμε, αποφασίστε. Και αποφάσισε να κοπεί το ΕΚΑΣ, αποφάσισε να παραμείνει ο έμφυα, ο ελληνικός λαός φταίει. Ετάξει, Αυτός αποφάσισε, οι άνθρωποι δεν τα θέλαμε. Τώρα οι άνθρωποι το, το δεν άρχεται οφειλής. Μα το... δεν το περίμενε. Ε, δεν το πέρε. Πέ, Άμα πέ... το περίμενε θα μας το είχε π Ναι, Εγώ του έχω πιστοσύνη. Είναι έντιμοι και έντιμοι άνθρωποι και λογικοί και ηθικοί. Yes. Άμα ξέραν ότι ο Σόιμπλε θα ήταν σκληρό, θα μα το λέγανε από πριν. Αλλά φαινόταν ο Σόιμπλε μαλακό. Την είχαμε πατήσει όλοι τότε. Ναι. Ήταν έτσι. Οι αλλη... τράπεζε οι ευρωπαϊκέ, του λε: Χωριστά ένα λαό, κάντε μα λίγο αβάντα. Φαινόταν οι άνθρωποι θα σου κάνουν αβάντα γιατί έτσι λειτουργούν οι τράπεζε στην Ευρώπη. Μα όταν. Δεν μπορεί να λειτουργήσουν αλλιώ. Τελικά λειτουργήσαν αλλιώ. Κοίτα να δει. Όταν ένα πρωθυπουργό έχει δηλώσει ότι mm. αυταπατήθηκε. Ναι. Ε, όλοι οι υπόλοιποι τι θα πούνε, Το περιμέναμε. Όχι, oh, και εμεί τη δαγκώσαμε. Το φάγαμε. Yeah. Επειδή είναι ένα ωραίο επιχείρημα που του ξεφτυλίζει αν ανθρώπου. Yeah. Τελείωσαμε. Του ξεβρακώνει τελείω. Δεν ντρέπονται καθόλου, καθόλου. Μα, δε, μα δε, δε θα δεν θα ντρεπόντουσαν ποτέ περιμέναμε. αυτοί οι άνθρωποι. Εντάξει, ρε παιδιά, μα δεν το περιμένετε. Έχουμε λίγο τράτο χρόνο, έχουμε λίγο κόμμα. Τώρα που πειράζει. ξέρετε πώ λειτουργεί η Ευρώπη. Άξιζε. Αλλά τώρα μάθανε. Τώρα που ξέρει πώ λειτουργεί η Ευρώπη, πάμε πάλι από την αρχή. Συγκλονίζεται και ο θεσμό τη οικογένεια. Και, και ευτυχώ υπάρχει. Πάλι. Με το νομοσχέδιο που έρχεται τώρα με τα, τα, τι αλλαγέ φίλου και όλα αυτά. Ω Θεέ μου, μην παίξουμε τσάρτα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν έχουμε τσάρτα. Μην, <laughs> μην, μην <laughs> βάλουμε τσάρτα. <laughs> δεν αντέχω αυτή την, την άργητα του εγκεφάλου <laughs> που βγαίνει και <laughs> σε στόμα <laughs> και λέει αυτή την ανοησία τη χαζωμάρα συνεχώ. Ό,τι και, και, και είπε να πει. Η υπεπέντε ενωσή ταυτόχρονα. Αλλά και όποιο θέμα και να πει. Έχουμε το Λεβέντε. Αν υποστηρίζεται ο θεσμό τη οικογένεια, θα μπορούσε να είναι μαζί σι στρατεύοντα. Κανονικά. Τα ανθρώπινα δικαιώματα είναι θέμα Αφήσετε διαδικασιών Αφήστε τώρα, αυτά είναι του Τσίπρα. Θέλει να τορπιλήσει το θεσμό τη οικογένεια. Mm. Κάνει τον προστάτη των ομοφυλοφίλων. Δεν θα τορπιλήσω Αφού τους σεβόμαστε. το θεσμό τη οικογένεια έτσι όπω το κάνει ο Τσίπρα. Αφού του σεβόμαστε, γιατί δεν του δίνουμε το δικαίωμα Πάλι να τα το... Πάλι τα ίδια. Με τα ίδια που δεν του είχαμε δώσει αυτό, του είχαμε βάλει προ εκτέλεση στο σκοπευτήριο τη Κεσαριανή. Να και το πολιτικό Όχι, επιχείρημα. Όχι, αλλά είναι μια καλή ιδέα για κάποιους φαντάζομαι. Θα τους αρέσει. Να και το πολιτικό επιχείρημα. Επίσης για τα εμβόλια κατά της ομοφυλοφιλία, γιατί δεν μιλάει κανείς ε, Δεν έχει, ναι, και δεν, δεν ξέρω. Και πάνε και κολλάνε τα κάποιοι παιδιά μα γκέι. Κάποιοι δεν θα φάουν. Μοι, Μοιράζουν γκέι έξω από τα σχολεία. Φυλάδια που άμα τα σκίσει, γίνεσαι γκέι. Πολλοί από του γονεί. Που δεν θέλουν να κάνουν στα παιδιά του εμβόλια. Γιατί του έχει μπει αυτή η πέτρα, η πετριά στο κεφάλι. Είμαι σίγουρο. να βγει κάποιο και πει: Όμω έχω για την ηλαρά, μην κάνετε εμβόλιο. Ναι. αλλά έχω εμβόλιο για την ομοφιλοφιλία, θα πάνε να Μιώντα κάνουν. ξέρω εγώ. Θα πάνε κάτι... να κάνουν στο παιδί. Αν θα εμβόλιο. πάνε. Κα... Ουρέ. θα γίνει. Ουρές. Πήγανε Γιατί για το ψευτοεμβόλιο. Να το το μου πεθάνει από ηλαρά. Στο εμβόλιο του το <laughs> πήγανε. Να μου πεθάνει από ηλαρά, αλλά όχι γκέι. Ο γιο ο δικό μου. από γιο Εντάξει, είναι είναι αντρική αρρώστια οι μαγουλάδε. Να φύγει από εδώ. Τέξι αγώνε μαγουλάδε, μα φύγε, πιου σου πάσω τα μούτρα. Οπότε από αυτό, ναι. Όχι όμω από. Ναι. Αλλά τι περιμένει από όλου αυτού, γιατί συνεχίζει τη σκέψη του, τη, την τη πολιτική, βαθιά Άναι, πολιτική ναι. ο Λεβέντη. Έχουν δώσει και άλλα δείγματα. Υπάρχει, σα λέγω, θεσμό τη οικογένεια. Αγνοείται τελείω η εκκλησία. Η εκκλησία δεν είναι ένα παράγοντα. η εκκλησία. στην Ελλάδα, Η εκκλησία είναι τελείω αντίθετη. Η Εκκλησία δεν είναι κάτι τυχαίο υπάρχουμε εδώ, δεν είπε γιατί, κάτι υπάρχουμε εδώ γιατί υπήρχαν κάποιοι ήρωες Αν ο Τσίπρας όλα τα γκρεμίσει θα δείτε τι θα υποστεί Μάλιστα, έχει προσφέρει πάρα πολλά η Εκκλησία Έχει και προσφέρει και, κλείς, και δεν τη φέρονται τίμια ε... Ούτε το σταυρό τους δεν έκανε ο με, Μεγάλη τίμια <laughs> Αν δεν έκανε ο Σκουρλέτης αυτό δεν υπάρχει συνεργήριση Καταλήγει σε ένα πυγνάδι Του φέρνονται άτιμα στην εκκλησία, ούτε το σταυρό δεν έκανε ένα. Ο Σκουρλέτ. Καλά, άλλοι δέκα δεν τον έχουν κάνει. Είναι τα τράνταχτα επιχειρήματα του Βασίλη Λεβέντη, ο οποίο ψυχαγωγεί, πραγματικά το παρακολουθήσατε και σε αυτό που όλοι βέβαια τα πιστεύουν αυτά εδώ. Και κάποιοι τον ψήφισαν και έχει μπει εκεί και αναλέει αυτά τον ακόμα. να πούμε και αυτό. Και αυτό. Γιατί ε, τον ακούμε. Ένα κομμάτι. Αφανώ. Γιατί ψήφισαν. Αν ψήφισε το Λεβέντι, γιατί θα τον ψήφισε. Συμφωνώ, αλλά γιατί να μην έχει μπει κι ο ώρα. Γιατί εδώ έγιναν εκλογέ μετά την δόξα ε, του ε, Σώρα. Δόξα δεν και είναι εμάς. πολιτική δίωξη αυτή με τον Σώρα, το καταλαβαίνει ο καθένα. Το, το, το, το, το, το Πάνω πάρει για τα φτερά του, και αυτό. Δεν... Γιατί το... δεν είχε πάνω. να δώσει ο Σώρα στην πανίδα Γιατί δεν ο στην του. Καταρχήν, εγώ βλέπω γραφεία του Σώρα παντού. Του Λεβέντε, δεν έχω Ακόμα. δει ξένα. Να πω. Στην ηλιούπολη είναι η ακόμα η γερήνη, ανοιχτά Έχει και κόσμο, μας εύχουν και κόσμο Στην ηλιούπολη έχουμε γραφεία σόρα να ξέρεις φάει όλο, όποια ελεύθερη φωνή πάει να ξεπεταχθεί Α, δηλαδή, τόσο, Τα σόρα. Πάει ο σόρας, χάθηκε το φάγαν Ο Καζάκης άλλος Ο Καζάκης ε, δεν έχει φαγωθεί, αλλά, ναι. Ναι. Πού είναι φαγωθεί η, η ζωή, ο Λαφαζάνης όλοι αυτοί Υπάρχει ο Λαφαζάνη. Πού είναι ο Λαφαζάνη. Λαφαζάνη υπάρχει. Πού είναι ο πολιτικό λόγο του Λαφαζάνη. Μπορεί Τελευταία. να, να μα κάψουμε στο ελληνικό να τον βρούμε κάπου εκεί μέσα. Το κάπου, μπορεί, αλλά δεν το τον ακούμε. Είμαστε κάποιοι που θέλουμε να τον μας εμπνέει, να, να, να, να μα οδηγήσει. Πού Ο οτι... Κουβέλης Ο Κουβέλης είναι μεγάλη απόλυτη. <laughs> Τι είναι όλα αυτά, α πούμε. Πέστε να του φάτε και ψηφίζετε του ίδιου. Α πούμε 15 πρόεδρου κέντρου αριστερά. Να πούμε την του Ραγκούση και του Στάβου Θεοδωράκη και του Καμίνη. Και του Κωνσταντινόπουλου, του Οδυσσέα <laughs> Και της Φόφης, του, ναι. μην το ξεχνάς και, και του Σταύρου Η Φόφη δεν λέει χαζά, του Σταύρου το είπα Η Φόφη, φόφη δεν δε λέει, δε λέει τι. Ε, εντάξει, Φόφη <laughs> το έχει ρε παιδί μου τι η είναι. Σοσιαλίστρια. Η, <laughs> είναι η <laughs> κόρη του <laughs> η <σοσιαλίστρια. laughs> και <βουλιοκλάκη. laughs> Όσο και η Βουγιουκλάκη Όσο και η Βουγιουκλάκη ακριβώς Και το ωραίο είναι που ανάλογα τον ηγέτη θα καθοριστεί και η γραμμή του κόμματο. Α Αυτό... Αυτό Πραγματικά όσοι πάνε εκεί θα πάνε με βαθύ πολιτικό κριτήριο. Ναι, ναι. Και μια νέα γραμμή, θέλουν. κάτι που δεν θα έχουμε ανάλογα, ανάλογα, ανάλογα ανάλογα ανάλογα ανάλογα στο μέλλον. Ανάλογα. Αν βγάλει τον Ανατολικό θα είναι προ τα εκεί. Αν βγάλει τον Ραγκούτσι προ τα εκεί, αν βγάλει Σταύρο προ τα εκεί. Αν βγει η φόφη, α πούμε. Ναι. Στη βουλή θα είναι και ο Σταύρο του άλλου κόμματο απέναντι. Όχι, μαζί θα είναι, Αφού είναι άλλο κόμμα τώρα ο Σταύρο. Αν είναι υποψήφι και δεν πάνε όλοι μαζί. Γιατί θα διαλύσει το ποτάμι ξαφνικά. Εντάξει, δεν ναι. είναι σωστά αυτό Όχι όχι Βρήκαμε καιρό και Κάτσε δεν το είχα συνειδητοποιήσει ναι, ναι, Ότι ναι, μπορεί βουλήθηκε. να χάσουμε το ποτάμι Ναι, Αυτό ε, Αυτό εδώ. δεν το είχα Σου δεν δίνω το χρόνο έχω, στις ναι. διαφημίσεις ναι. να το συνειδητοποιήσεις Και εδώ είμαστε Είμαστε με τη Σεβίλη, εδώ Λόρκα με απόδοση στα ελληνικά ελίτης Θοδωράκης βέβαια από τα ατούμπανε στην αρχή του καταλαβαίνει ο καθένας και καταπληκτική η Μαρία, Μαρία Φαραντούρη κάτω τη Ακροποταμιάς φοβέρες εικόνες, περιγράφει την εδώ Λόρκα και μια σύλληψη που γίνεται εκεί, τσιγκάνος κάποιος, όλα αυτά που παίζανε στο Λόρκα. Αυτή η Ισπανία είναι ανίκητη, είναι κορυφαία, είναι πάρα πολύ ωραία. Δεν έχει σχέση με την Ισπανία του Ραχώη σε καμία περίπτωση. Και προχθέ εμεί το θυμηθήκαμε, βάλαμε ένα τραγούδι που μαζί Καταλανοί και Ισπανί κατά του φασισμού τραγουδούσαν τότε. Τώρα ήρθε η Ενωμένη Ευρώπη και η Ευρώπη και η εξέλιξη γενικότερα και τα έχει κάνει αλλιώ τα πράγματα. Η Ευρώπη του Διέρκε Βασίλευε. Οπότε... Όχι, μόνο, όχι μόνο. Η Ευρώπη των λίγων και των πολλών, η Ευρώπη του κέρδου, η Ευρώπη τη δίωξη. Μια άτσαλη κατάσταση, με μια ανασφάλεια γενικότερη και μια ψευδέστηση ευμάρειας, αυτό είναι το βασικό. Και μια πρόφαση δημοκρατίας. Και με προφάσει γενικώ, όχι μόνο δημοκρατίας. Και ό,τι μπορεί να μπει σε λογική το κάνει πρόφαση, με μια φοβερή ευκολία. Με αυτό σας αφήνουμε, ε, με ναι. την καλή Ισπανία και τον τέλειο Λόρκα, Θοδωράκη, Ελίτη, Φαραντούρη. Τα υπόλοιπα μισά γεια σα.